Προς Θεσσαλονικής, πρώτη επιστολή, σελίδα 813. κεφάλαιο Α, στίχη 1 έως 10. Ευχαριστή των Θεών, εν Θεσσαλονίκη χριστιανούς. 1. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, την ενωμένη με τον Θεόν Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ήθελα είναι η Σα χάρη και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μα και από τον κύριο Ιησούν Χριστών. 2. Δια τα σπνευματικά σα προόδου ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν, όσο άκυψα ενθυμούμεθα θα σα προσευχά μα. 3. Και δεν λησμονούμε ποτέ, αλλά ενθυμούμεθα ακατάπαυστα το έργο που παρήγαγεν η πίστη σα και τον κόπον στον οποίο υπευλήθητε εξαιτία τη αγάπη σα και την υπομονή στην οποία εστηρίχθητε από την ελπίδα ει των κύριών μα Ισού Χριστών. Ενθυμούμεθα δε τα αυτά ενώπιον του Θεού, ο οποίο είναι και πατήρ μα. 4. Και ευχαριστούμεν αυτόν, διότι γνωρίζομαι, Ω αδελφοί αγαπημένοι από τον Θεό, την εκλογή που σα έκαμε. 5. Γνωρίζομαι δε ότι πράγματι είστε εκλεκτοί του Θεού, διότι το Ευαγγέλιο που σα εκηρύξαμεν, δεν εκηρύχθη με λόγων μόνον, αλλά και με δύναμη που έδιδε καρποφορία εν των λόγων, με πνεύμα Άγιον το οποίο σα μετέδωκε τα χαρίσματά του και με πληροφορία εν πολλήν η οποία ηγέναει στο εσωτερικό σα η χάρη του πνεύματο. Ήξερετε δε πώ εμεί συμπεριφέρθημεν μεταξύ σα για να σα ωφελήσουμεν. 6. Αλλη εκλογή σας, φαίνεται και από τις συμπεριφορά που εδείξατε. Κι εσείς δηλαδή εγίνατε μιμητέ μας και μιμητέ του Κυρίου διότι εδέχτετε των λόγων του Ευαγγελίου εν μέσω πολλής θλίψεως που σας δημιούργουν οι διογμή των μη πιστευσάντων συμπολιτών σας. Και τον εδέχτετε με χαράν την οποία οποίαν εγένεστας καρδία σας το Άγιον Πνεύμα. 7. Και τόσο πολύ εμιμήθηκε η και των Κύριων, ώστε να γίνετε εσεί τύπο και παράδειγμα ει όσοι πιστεύουν στην Μακεδονία και την Αχαΐαν. 8. Και γίνατε παράδειγμα ει όλου αυτού, διότι από εσά και την πόλη σα έχει διασυλπιστεί ο λόγο του κυρίου, όχι μόνον στην Μακεδονία και στην Αχαΐα αλλά και εις κάθε τόπον έχει διαδοθεί και έχει φτάσει η φήμη της προ τον Θεόν πίστεό ώστε να μην έχουμε εμείς ανάγκη να είπομε τίποτε δι' αυτήν. 9. Διότι αυτοί θυγούνται δι' εμάς υπο οποίας κινδυνώδης περιστάσεις ήλθομεν προς σας και πως εις παρά τους κινδύνους και τας απειλάς εκείνα, με όλησαν στην καρδία εφύγατε από τα είδωλα και επεστρέψετε στον αληθινό θεών για να δουλεύετε όχι σαν άψυχα είδωλα Άλιστεών ζωντανών και αληθινών, δέκα, και για να περιμένετε τον ιόν Του από του ουρανούς, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών δηλαδή τον Ιησούν, ο οποίος μας γλιτώνει από την οργίνη που πρόκειται να έλθει κατά την εσχάτην κρίσιν.